Μέρος δεύτερο Εμπορικέ διαπραγματεύσεις Εδώ είναι παρακαλώ τα γραφεία του οργανισμού ταπειτουργίας Μπορώ να δω τον κύριο διευθυντή Σας περιμένει ο κύριος Ιωαννίδης Μάλιστα Πώς λέγεστε παρακαλώ Λέγομαι Owen και έχω συστατικό γράμμα Από τον εμπορικό ακόλουθο της Αγγλικής Πρεσβείας Α ναι ξέρω Δυστυχώς όμως ο κύριος διευθυντής είναι άρρωστος και σας παρακαλεί να τον συγχωρήσετε. Θα σας δεχτεί όμως ο κύριος υποδιευθυντής. Καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ. Αντιπροσωπεύετε την εταιρεία εισαγωγή ανατολικών ταπίτων στην Αγγλία. Δεν είναι έτσι? Ναι. Θα ήθελα να σας μιλήσω ώστε οι σχέσεις μας να γίνουν ακόμα στενότερες. Θα το επιθυμούσαμε κι εμείς πάρα πολύ. Ο οργανισμός μας αυξάνει την παραγωγή του κάθε χρόνο. Κατασκευάζουμε τώρα παντός είδους χαλιά τύπου μπουχάρας και περσικού τάπιτος σε μεγάλες ποσότητες. Ενδιαφέρεστε για αυτά τα είδη. Βεβαίως. Τότε να καθορίσουμε πόσα τετραγωνικά μέτρα θέλετε να εισάγετε ετησίως κατά μέσον όρο. Μήπως ενδιαφέρεστε και για μηχανοποίητα χαλιά. Να σας πω. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο να σας δώσω αμέσως απάντηση. Πρέπει πρώτα να συνεννοηθώ με το γραφείο μας και θα σας γράψω. Πάντως σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψή σας. Θα περιμένω λοιπόν γράμμα σας. Χωρίς άλλο. Χαίρετε.